Good morning your honor. May I approach the bench? Ελადა είναι μια αस्तिकή δημοκρατία. I don't give a damn what anyone thinks. I stay up all night and I'm smoking and I drink. Είναι μια αस्तिकή δημοκρατία. I'm a wanted man and I'm blowing town. Don't waste your time trying to hunt me down. Δεν θα γίνει μια εκδιαζόμενη δημοκρατία, ούτε μια τρομοκρατημένη πολιτεία. Η Ελλάδα είναι μια αστική δημοκρατία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην αστική δημοκρατία. Αυτή που λέει για την αστική δημοκρατία είναι η αναπληρώτρια και τώρα κανονική κυβερνητική εκπρόσωπος. Η κυρία Αριστοτελία πελώνει χτες τα είπα αυτά με αφορμή το θέμα Κουφοντίνα. Παίζει από το πρωί πρώτο θέμα. Και μας είπε, μας ανακοίνωσε, μας επιβεβαίωσε, δεν είναι λίγο, ότι η Ελλάδα είναι αστική δημοκρατία. Στη δημοκρατία που το Σύνταγμα ορίζει και περιγράφει την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία διακίνησης ιδεών. Ξέρουμε τα άρθρα του Συντάγματος, τα μαθαίνουμε, τα επικαλούνται πάρα πολύ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όπως κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα της Αστικής Δημοκρατίας, είναι και το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Τις τελευταίες μέρες, είναι περίπου μια βδομάδα τώρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα Facebook του Ζούκεμπερκ λογοκρίνει ομά, κατεβάζει κείμενα φωτογραφίες, κόβει δημοσιεύματα, μπλοκάρει ιδέες. Το κάνει συστηματικά, το κάνει συνεχώς, οι καταγγελίες πια είναι πάρα πολλές. Και έχουμε την, το ερώτημα, το πολύ απλό ερώτημα, το απευθύναμε και χθε μέσω Twitter από την άλλη πλατφόρμα που ακόμα αναπνέει κάπως. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για αυτό το όργιο λογοκρισίας, για αυτό το αμόκ καρατόμησης, την ενοχλή που γίναμε Τουρκία, δημοκρατία υπό δηλαδή. Διότι πρέπει να έχει θέση μια κυβέρνηση για όλα αυτά που συμβαίνουν σχετικά, σχετιζόμενα με άρθρα του συντάγματος, όπως είναι η πληροφόρηση των πολιτών και η ελευθερία του λόγου. Έχουν κατέβει κείμενα δημοσιογράφων, δικηγόρων, πολιτικών σχολιαστών, ιστορικών και φορέων. Ο λογοκριτικό μηχανισμός του ελεύθερου βαλτισαγωγικά διαδικτύου, μόλι δει τη λέξη κουφοντίνας δικαίωμα, απεργία, συγκέντρωση, επεμβαίνει και πετσοκόβει. Κανονικά. χτες ο φωτογράφος Μάριος Λόλος είναι η δουλειά του. Ανέβασε φωτογραφίε από άλλη μία συγκέντρωση που έγινε το απόγευμα στο κέντρο τη Αθήνα. Για το, τα δικαιώματα, το, την απεργία πείνα του Κουφοντίνα. Του τα κατεβάσανε, του στείλαν ειδοποιήσει, κατέβηκαν. Οι φωτογραφίε του φωτογράφου. Ο φωτογράφο πηγαίνει στα θέματα, τραβάει φωτογραφίε και τι δημοσιοποιεί γιατί αυτό θέλουν να το δουν όλοι. Όχι μόνο όσοι συμφωνούν με το αίτημα του Κουφοντίνα, και οι άλλοι. Να δουν τη συγκέντρωση, να δουν το πάθο, να εκτιμήσουν, να δουν τι συνέβη στην Αθήνα γιατί αν κλειστεί η είναι το απαραίτητο, το αυτονόητο δικαίωμα ενημέρωση των πολιτών και. λειτουργήματος του φωτογράφου να το παρουσιάσει και χρησιμοποιούμε τις ε, πλατφόρμες αυτές για να ενημερωθεί ο κόσμος ε, χτες στείλανε στο Press Project ειδοποιήσεις από το Facebook στείλανε στην Κατιούσα ειδοποιήσεις από το Facebook ότι γίνεται παράβιαση των όρων της κοινότητας και όχι μόνο στον Μάριο Λόλο και στον Λευτέρη Παρτσάλι και στην Τατιάνα Μπόλαρη, δημοσιογράφη, φωτογράφη Που ήταν στη συγκέντρωση και καλύπτανε το θέμα και έβγαλαν φωτογραφίε για όλο αυτό που ζούμε. Του κατεβάσαν τι φωτογραφίε. Εμεί φιλοξενήσαμε μετά τι φωτογραφίε του Λόλου ω site τη Ελληνοφρένεια και θα το κάνουμε όποτε μπορούμε, όσο μπορούμε. Θα φιλοξενούμε τι φωτογραφίε που κόβονται. Είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από τα πρόσωπα σε αριθμό. Είμαστε σελίδα και καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνουν αυτό και σε σελίδα. Το κάναν στι ενημερωτικέ και στο Press Project και στην Κατιούσα. Για όλου εσά που λέτε λοιπόν. Ότι ζούμε σε ένα φιλελεύθερο καθεστώ στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, όχι, αυτό δεν είναι αστική δημοκρατία. Αυτό δεν είναι αστική δημοκρατία για όλου εσάς Όταν δεν σου επιτρέπετε να δει τη φωτογραφία τη συγκέντρωση, δεν είναι αστική δημοκρατία με βάση τα δικά σα κριτήρια. Με βάση τα δικά μου κριτήρια, ναι, αυτό είναι η αστική δημοκρατία. Αυτό ακριβώ είναι η αστική δημοκρατία. Ανελεύθερο καθεστώ, περιορισμών λογοκρισία και καταστολή τη ενημέρωση όταν ανεβάζει κάτι που δεν του είναι αρεστό. Ανελεύθερο καθεστώ, όταν σκεφτεί να το αμφισβητήσει, όταν ανεβάζει βυζιά και κόλου, δεν έχουν αντίρρηση. Όταν ανεβάζει δικαιώματα, πέφτει μαύρο κατευθείαν όμω με τι σχετικέ ειδοποιήσεις και τι παραβιάσει και καλά των όρων τη κοινότητα. Ωραίο αυτό το ψευράκομμα του Ζούκεμπερ και των αξιών τη αστική δημοκρατία. Ωραία εξεφτήλα τη τάχα μου ελευθερία που την επικαλούνται συνεχώ. Ωραία η σελιοπίκη ανοχή κυβερνητικών στελεχών και κυβερνητικών δημοσιογράφων. Όταν γίνονται αυτά στην Τουρκία. Είναι θέμα για τον απολυταρχικό Ορτογάν. Όταν γίνονται στην Ελλάδα είναι τρίτη μεσημέρι. Δεν λέει κανεί τίποτα, δεν το θέτει κανεί στου κυβερνητικού. Παρελάβουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Δεν είναι ο αλγόριθμο που θα πούνε κάποιοι, δεν είναι καθόλου αλγόριθμος. Είναι χέρι συγκεκριμένο, άριστο χέρι, με εμπειρία από τα μαύρα χρόνια του παρελθόντο. Ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Κάποτε είχαν, τηρούσαν και τα προσχήματα, τώρα γίνεται. Κατευθεία. Να γυρίσουμε στην κυρία Αριστοτελή Απελόνι, κυβερνητική εκπρόσωπο, για το θέμα του Κουφοντίνα. Ω προ την απεργία πείνα του Δημήτρη Κουφοντίνα, είναι προφανέ ότι ο καταδικασμένο για 11 δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα, ζητά προνομιακή μεταχείριση εκτό του πλαισίου του νόμου. Εκβιάζει με την απεργία πείνα που ο ίδιο επέλεξε. Ο ίδιο επέλεξε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις. <ΛΡΟΟ> Και αυτό θα πράξει. <ΡΟΟ> Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις. <ΡΟ> του είπε ο καφές του Χρυστοφοράκου. Στο Μόναχο που τον πίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, για να μην θυμηθούμε και άλλε περιπτώσει, και τα κινητά του Λιγνάδι που τα έχει ασφάλεια και τα ερευνά, και τα λάπτοπ του Λιγνάδι που τα έχει ασφάλεια και τα ερευνά, το ντου που κάναν στο σπίτι του Λιγνάδι, θυμόμαστε τι πρώτε μέρε. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, κανένα νόμο δεν τηρείται, και μόνο διακρίσει υπάρχουν στην αστική δημοκρατία που έχουμε και ζούμε, όχι σε αυτή τη χώρα και σε άλλε. Απλά εδώ γίνεται λίγο μπρουτάλ. Για ευνόητους λόγους. Θα πει κάποιος μια πλατφόρμα είναι το facebook, τι το μεγεθύνεται. Υπάρχουν και τα άλλα μέσα, εφημερίδες, ραδιόφωνα, κανάλια. Ένα παράδειγμα θα σας πω, εδώ και μέρες, για το θέμα του Κουφοντίνα. Η Νικολάου, Γενική Γραμματέας ε, Αντιεκκληματικής, όπως λέγεται, πολιτικής, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέει ότι έχει στείλει όλα τα χαρτιά για την περίπτωση Κουφοντίνα. Η Κούρτοβικ, η του. Κουφοντίνα, από την άλλη λέει ότι δεν έχουν στάλει όλα τα χαρτιά. Ο ένα λέει, η μία λέει άσπρο, η άλλη λέει μαύρο. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, τι γινόταν παλιά, τι βγάζει και τι δύο. Τι δύο πλευρέ, γιατί υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν τη μία την άλλη πλευρά, και προσπαθεί ω κανάλι, ραδιόφωνο, εφημερίδα να βγάλει άκρη. Τι έγινε στα κανάλια κυρίω. Βγάζαν μόνο τη μία άποψη. Την άποψη του Υπουργείου. Χωρί αντίλογο. Ζητούσε η Κούρτοβικ χώρο, σε όλα αυτά, δεν τη δίναν. Αναγκάστηκε να. εξώδικο, το έστειλε προχτές και σήμερα βγήκε η κυρία Κούρτοβη συνήγορο του Κουφοντίνα να πει από τηλέφωνο ενώ οι άλλοι είναι εκεί παρόντες που σημαίνει δυσκολία στην ακρόαση και στη θέαση ε, αναγκάστηκε να κάνει όλο αυτό για να έχει λίγο χώρο να ακουστούν οι απόψεις και της άλλη πλευράς αυτό ακριβώς είναι αστική Δημοκρατία. Κάποτε υπήρχε η ντροπή, η αναζήτηση τη άλλη άποψη. Ήταν και νόμο, ήταν και κανόνα. Στα μέσα ενημέρωση που δουλεύαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιευτεί κάτι αν δεν υπάρχει η άλλη άποψη. Έστω έτσι, λίγο, όχι σε χρόνο ισότιμο, κάτι να ακουστεί, μια φωνή, κάτι. Το άλοθη τη πολυφωνία, το περίφημο. Τώρα χάθηκε και αυτό. Μόνο μία φωνή, μόνο μία άποψη και φήμωση τη απέναντι πλευρά. Παρουσιαστέ καλούν σχολιαστέ και λένε τα ίδια. Ο παρουσιαστή λέει τα ίδια. με τον σχολιαστή και με τον συνδικαλιστή της αστυνομία. Περί όλο αυτό θα μπορούσε να βγει με έναν άνθρωπο όλη η εκπομπή ή τριώρη. Παρ' όλα αυτά φέρνει ένα τον άλλον και λένε τα ίδια. Γλύφουν την κυβέρνηση και συναγωνίζονται πιανού, τα σάλια είναι πιο πολλά. Παρκετέζε, όλοι μαζί που γυαλίζουν το πάτωμα. Αυτή την εικόνα μου δίνουνε. Σήμερα το πρωί στο όπεν βγήκε η κυρία Κούρτοβικ από τηλέφωνο και είπε Αλλά ρωτάω, όταν η Γενική Γραμματέα παίρνει μια τέτοια απόφαση, όταν εσεί δηλώνετε πριν από λίγο ότι αυτή η απόφαση είναι απόφαση του Πρωθυπουργού, είπατε πριν από λίγο. Είπατε ότι ο ίδιο ο κύριο Μητσοτάκη δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Άρα είναι απόφαση Πρωθυπουργού. Ποιο δικαστή θα πάει ενάντια, ε, Είναι σαφώς, πολιτική κύριε. απόφαση και θέλει πολιτική απάντηση. Μόνο με πολιτική απάντηση λύνεται. Μόνο με πολιτική βούληση λύνεται. Έτσι, για να ακουστεί και μια άλλη άποψη, ώστε να προβληματιστεί αυτός που ακούει, να καταλάβει ότι υπάρχει και άλλη πλευρά, όπως σε όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει μόνο μία πλευρά, προφανώς υπάρχουν πολλά δίκαια και θέλει την απαραίτητη συνδυαστική ικανότητα ψυχρεμία, να καταλάβεις τι ακριβώς έχει συμβεί την ψυχρεμία. Να ζητούμε την ψυχρεμία όταν στο δημόσιο λόγο όλοι αυτοί που λένε για το δικαίωμα του κουφοντίνα στην κράτηση και στις συν Όποιο διατυπώσει τέτοια άποψη, αμέσω πετιέται η άλλη πλευρά και λέει υποστηρίζεται το δολοφόνο Κουφοντίνα. Είναι διαφορετικό ο δολοφόνο Κουφοντίνα από τον κρατούμενο Κουφοντίνα. Δεν μπορούν ούτε αυτό να το καταλάβουν ή αυτοί που κάνουν δουλειά, που πληρώνονται αδρά, τα συγχέουν επίτηδε για να ε, λειτουργούν μέσα σε αυτήν την λάσπη. Στο Open που έβλεπα το πρωί, στο ένα παράθυρο, παράθυρο ήταν η κυρία Κούρτοβικ και στο άλλο παράθυρο ήταν ένα άλλο δικηγόρο. Σχημάτισα την εντύπωση ότι θα είναι η αντίθετη πλευρά. Συνήθως έτσι γίνεται, βγάζεις ένα δικηγόρο να υποστηρίξει το ένα θέμα και έναν άλλο δικηγόρο ή και με δημοσιογράφους γίνεται αυτό ή και με πολιτικούς να πούνε το αντίθετο. Στο άλλο παράθυρο ήταν ο δικηγόρος γνωστός, ο κύριος Βασίλης Χειρδάρης και άρχισε να μιλάει και λέει τώρα θα υποστηρίξει τα αντίθετα από αυτά που λέει η κυρία Κούρτοβικ. Εδώ λοιπόν έχουμε την αξής αντιφατικότητα και αντινομία θα λέγα. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος και μάλιστα... Το Δεκέμβρη του 2020, πριν από 2,5 μήνε περίπου, που σύμφωνα με αυτό τον νόμο, όταν με θέλει από, από τις αγροτικές φυλακέ κάποιος, επαναφέρεται στις φυλακέ που ήταν προηγουμένω. Άρα, εδώ που φωντίνα από, από τη στιγμή που θέλει από τι αγροτικέ φυλακέ, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να πάει στον κορυφαλό από που προήλθε. που πήγε στι αγροτικέ φυλλαγές. Ναι, ναι. Δηλαδή το αίτημα του Κουφοντίνα είναι απολύτως νόμιμο ναι. σε αντίθεση με την πολιτεία που η άρνηση γι' αυτό δεν, δεν ταυτίζεται με την ομοθεσία που η ίδια έχει ψηφίσει. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή το αίτημα του Κουφοντίνα καταρχήν είναι νόμιμο. Έτσι λοιπόν... Καταλαβαίναμε τι γίνεται, άκουγα και εγώ τι ακριβώ συμβαίνει. Κάποια στιγμή μίλησαν και οι δύο δικηγόροι. Έχει μια αξία. Χιρδάρης Βασίλης Χιρδάρης και Ιωάννα Κούρτοβικ στο τηλέφωνο. Από την άλλη πλευρά όμω, αναμφίβολα μία πολιτεία δεν μπορεί να ικανοποιεί το οποιοδήποτε αίτημα του οποιοδήποτε κρατουμένου, όποιο και να είναι αυτό. Εκτό από την εξαίρεση ότι κύριε αυτό κύριε είναι νόμιμο. Κυρδάρη. Ένα λεπτό. Είναι, είναι νόμιμο, νόμιμο. Είναι δεν μπορεί να ικανοποιεί. Λοιπόν, θα σα πω. το νόμιμο έθιμα πρέπει να ικανοποιείται. Θα έπρεπε λοιπόν ο Κουφοντίνας τώρα να επιστρέψει, να πάει στους φυλακές του οργάνου. Εαφού επιστρέψει στους φυλακές του οργάνου, θα μπορούσε η πολιτέας να τον στείλει σε οποιαδήποτε άλλη φυλακή επιθυμούσε. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια νόμιμη διαδικασία. Αφτά λοιπόν προσπαθώντας όσο γίνεται ψύχραμα να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Έχουμε καταλάβει, δηλαδή απλά επιβεβαιώνουμε τις αποψίες που έχουμε αδρεόσει ο καθένας. μέσα του και μια άλλη άποψη για όλα αυτά που γίνονται επειδή παίζεται το παιχνίδι πολύ σκληρά κάθε μέρα με διάφορα που συμβαίνουν όχι μόνο λεκτικά και επιθέσεις και θα φορτώσει και φορτώνει η ατμόσφαιρα παράξενα και επικίνδυνα η γνώμη μου είναι ότι ο Κουφοντίνας έχει ήδη νικήσει όποια και αν είναι η εξέλιξη ο Κουφοντίνας έχει ήδη νικήσει το θέμα είναι πρώτο παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωση. Αμέτρητοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες υποστηρίζουν το αίτημα Κουφοντίνα, εκεί που ήταν φυλακισμένο και δεν συζητούσε κανεί και τον θεωρούσε μόνο δολοφόνο. Τώρα έχουν αρχίσει και συζητάνε, ακούγεται το όνομά του, για άλλα θέματα. Βουλευτέ και στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι και λίγα, μέσα σε αυτή την μονολυθικότητα, βγαίνουν, σπάνε και λένε για το δίκαιο αίτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Κινάλ, το Κουκουέ, το Μέρα 25, με συνεχείς αναφορέ υποστηρίζουν το αίτημα του κρατούμενου, του κρατούμενου κουφοντίνα. Όλη η αντιπολίτευση δηλαδή πλην Νέα Δημοκρατία και Τελοπών. Νέα Δημοκρατία και Τελοπών. Εφημερίδε και site, πρακτορεί από όλο τον πλανήτη κάνουν δυσμενεί αναφορέ για του χειρισμού τη κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Και το βασικότερο, χιλιάδε κόσμου. Οι συγκεντρώσει που γίνονται, αν έχετε προσέξει, δεν έχουν προηγούμενο. Δεν είναι οι κλασσικοί αναρχικοί που μαζευόντουσαν και πήγαιναν από εδώ και από εκεί. Και δεν είναι όλοι αυτοί οπαδοί τη 17 Νοέμβρη. Το αναρχικό κίνημα μαζικοποιείται. Μπράβο στην κυβέρνηση, λοιπόν, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Μετά από χρόνια μαζικοποιείται, εξαπλώνεται ένα κύμα, ένα ρεύμα αλληλεγγύη προ το αίτημα του κουφοντίνα που καθημερινά μεγαλώνει. Μέσα σε αυτό βεβαίω υπάρχουν και ακρότητε, επιθέσει αστυνομικούς, αστυνομικού, καταστήματα, καταδικαστέ. ακυρώνουν και όλο αυτό που γεννιέται το μαζικό. Με το δίκιο αίτημα να μην πεθάνει πολιτικός κρατούμενος, κρατούμενος από απεργία πίνα στην Ευρώπη του 2021. Παντού δηλαδή μια φωνή. Να μην αφήσετε να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Φωνή προς τους ανόητους τη κυβέρνησης, προς τους εμπαθείς και τους επικίνδυνους που βλέπουν μόνο τα πρόσχερα ωφέλη που θα κερδίσουν και όχι τη ζημιά που κάνουν στην κοινωνία. Να αρκωθετούν. Ναρκοθετεί να την κοινωνία με ηλίθια προσχήματα και με κομπλεξικέ αιμονέ. Αυτά που γίνονται τώρα θα τα ζούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν του ενδιαφέρει. Κοιτάνε κοντόφθαλμα να εξασφαλίσουν τις ψήφου των ηλικίων οικοκυρέων που φοβούνται και καλύπτονται πίσω από όλα αυτά με ηλίθια επιχειρήματα. Με ένα, μάλλον, επιχείρημα που συνεχώ ανακυκλώνεται. Και δεν βλέπουν τι μπορεί να σημαίνει στην κοινωνία, στι διαθέσει νέων ανθρώπων, όλο αυτό που γίνεται. Τώρα, πατώντα πάνω στην πανδημία, στην οικονομική κρίση, στην κρίση την προηγούμενη, σε μια κρίση ηθικής, σε μια κρίση πολιτική, τίποτα από όλα αυτά είναι βαθιά νοήματα. Κοιτάνε μόνο το, το τώρα. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο Μπαλάσκα, ο αστυνομικό, ο συνδικαλιστή, σήμερα το πρωί. Τα είπατε για τη Λαμία, κύριε Παπαδάκη. Εκεί πέρα τα έχουν επέξει οι συνάδελφοι. Τα δει. Γι' αυτό πήγε και ο υπαρχηγό. Τώρα, πάνω από 100, σχεδόν 110 αστυνομικοί φυλάνε το σκύνομα του Κουφοντίνα. Είναι απίστευτο αυτό και άμα σας πω, που δεν μπορώ να το πω, πόση δύναμη έχει όλη η λαμία, όλος ο νομός που έχει, θα μας φύγουν τα μαλλιά. Μάλιστα. Μίλησε έτσι για έναν απεργό πείνα. ήταν δίπλα του και ο μοσογράφος, ο Γιάννης Στρατάκης, και τον εγκάλεσε κάπως. Δηλαδή το θεωρείτε ήδη νεκρό τον κουφοτίνα και λέτε το σκήνομα. Γιατί νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά Είναι Αν ο κύριο Κουφοντίνα είναι ζωντανό εκλογέ, εγώ μιλάω για του συναδέλφου. Ήρθα Α, και τον κύριο κουφοντίνα εδώ. Ήρθα για του συναδέλφου μου. Για αυτού που πήγαν να κάψουν οι κουφοντινόφιλοι. Όχι για τον κύριο Κουφοντίνα, είναι πολιτικό το θέμα. Εγώ είμαι συνδικαστή, δεν τον με ενδιαφέρει. Δεν ήδη με ενδιαφέρει κύριο Στρατά και ο κύριο Κουφοντίνα, εμένα μου ενδιαφέρει να μην Α, γλάψω κι άλλο μάτι, να μην γλάψω κι άλλο συνάδελφό μου. Κανεί δεν Έχει συμφωνεί. Ούτε, ούτε με τι επιθέσει εναντίον σα, ούτε με αυτέ. Αλλά το να βγαίνετε όμω ω εκπρόσωπο συνδικαλιστικό και να μιλάτε για έναν ο οποίο δίνει τη δική του μάχη. με τις δικές του αρχές, με τις δικές του αν θέλετε ιδεολογίες και αν λέτε για σκήνομα την ώρα που ο άνθρωπος είναι ακόμα ζωντανός θεωρώ ότι προσβάλλει πρωτίσως σε εσάς αν δεν το καταλαβαίνετε προβλημά σας Δεν το καταλαβαίνω ε, και είναι πρόβλημά μου I ain't never lost to fight my life I'll send you home crying to your fat and ugly wife If you don't believe me when I tell you this Let me introduce you to my rock Κανένα κανένας στι φυλακέ. Το εάν έχουν μείνει, επειδή και αυτό έχει γίνει θέμα συζήτηση, κάποιοι καταδικαστέντες ακόμη στον Κοριδαλό, mm -hmm. σα λέω ότι και αυτοί θα φύγουν. Έχουν μείνει κάποιοι και θα φύγουν ελεύθεροι. Αλλά σε αυτό είσαστε κι δεν πρόκειται να γυρίσει με τίποτα, λέτε, στον Κοριδαλό. Δεν πρέπει να γυρίσει στον Κοριδαλό. Κυ Σαφώ. κυρία Νικολάου, αν Η, η φυσική, φυλακή αυτή τη στιγμή, ο Δομοκό. Και εδώ κυρία Νικολάου. Βγήγε και αυτή σήμερα μετά από πολλές μέρες που δεν έβγαινε το ζητούσανε ζητούσαν και έπρεπε να πει την αποψή της για όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αρμόδια από το Υπουργείο για τις μεταγωγέ, μεταθέσεις στις φυλακές και τη ρύθμιση τέτοιων θεμάτων, φωτογραφικές και άλλες διατάξεις και κυρίως εμονές εμονές πάρα πολλές. Η κυρία Κουρτοβί, για να κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα μας πληροφόρησε για κάτι που πρέπει να το γνωρίζει το κοινό. Προφανώ δεν πιστεύει κανεί, φαντάζομαι από το τραπέζι εδώ, ότι έχει δοθεί εντολή να πεθάνει ο κουφοντίνα τώρα, για όνομα του Θεού. Α, η ερώτηση η είναι η εξή. Δεν μπορεί να πεθάνει ο κουφοντίνα. Ο κουφοντίνα βρίσκεται στα όρια μεταξύ ζωή και θερμότητα. Ναι, αλλά υπάρχει μια επιλογή πριν του το ιδίου. Κομμα, Κύριε Ακούτοβικ, δεν τον έχει βάλει κανεί σε αυτή τη διαδικασία. Το συμφωνείτε σε αυτό, φαντάζομαι. Ποιο εκβιάζει, η εκβιάζει. εκβιάζει. Άλλο, εκβιάζει έχει ο βάλει ο κουφοντίνα της. με τον πιστόλι στον κρόταφο να κάνει πηγή απεινά. Όχι. Επιλογή του είναι. Να σα πω. Και να σα θυμίσω ότι η απεργία πείνα είναι δικαίωμα του κρατούμενου, το οποίο προβλέπεται από το σοφρονιστικό κώδικα. Το κρατούμενο, δηλαδή. Και προβλέπονται οι μα... συγκεκριμένοι όροι. Δεν έχει νόημα να παίζουμε τι λέξει αυτέ και δεν τον έχει βάλει κάποιο. Είναι από δικαίωμα κάποιον. του κρατούμενου, το οποίο μπορεί να ασκεί και ο νόμος το προβλέπει, γιατί ο κρατούμενος δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο να ζητήσει, να διεκδικήσει την άσκηση των δικαιωμάτων του από αυτόν. Mm. Με το Γιάννη Σαραντάκο από το Open Μιλά, μίλησε σήμερα το πρωί. Ακούσαμε εδώ τη συνομιλία. Η Ιωάννα Κούρτοβικ. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια έκτακτη συνέντευξη τύπου. Τη μεταδίδουμε και εμεί στο site ελληνοφρένια.net.gr ταυτόχρονα με τη ζωντανή μετάδοση τη εκπομπή. Έχουμε γίνει όμιλο πραγματικό, Κάτισα το CNN λίγο παρακάτω. Εκεί λοιπόν η δικηγόρη η Ιωάννα Κούρτοβικ, συνήγορο του Κουφοντίνα, Αγγελική Σεραφή, δικηγόρο σύμβουλο. Δελτα Σίγμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Ο Βασίλης Παπαστεργίου Δικηγόρος Σύμβουλος του Δελτα Σίγμα Του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Ο Αντώνη Αντανασιώτης Και αυτός δικηγόρος και σύμβουλος Στο ΔΕΣΟΑ Και η Μαρία Δαλιάνη Δικηγόρος από την Ένωση Δικηγόρων Για την Υπεράσπιση των Θεμελιωτών Δικαιωμάτων Μιλάνε για όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει πριν λίγα λεπτά τη μεταδίδουμε και εμείς από το και άλλοι, άλλες πλατφόρμες και site από το ελληνοφρένια.net.gr μπορείτε να πείτε να μπείτε αν θέλετε να ακούσετε όλα αυτά που λένε οι δικηγόροι αφού δεν έχουν τα κανάλια που θα έπρεπε για να πούνε και αυτήν την Ε, άποψη και την άλλη άποψη. Κατά τα άλλα, 2, 11, 10, 80, 8, 80, το κανάλι επικοινωνία. Σα περιμένει εκεί δικηγόρο. Και αυτό να σα περιλάβει, αποστόλει με όλα τα υπόλοιπα. Radio .gr. είναι το site του σταθμού αυτή την ώρα. Δικό μα, η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube, στο Facebook, μα ακούτε, μα βλέπετε επικοινωνιακά και στα podcast. Πρώτο μέρο του λαού μα μας πάει στι πρώτε διαφημίσεις Ήθελα να πω ότι. Καλημέρα, καταρχά. Καλημέρα! Γιατί το αφήνουμε για το τέλο αυτό, Είναι στενάχωρο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο εγώ δεν τον θεωρώ αγωνιστή. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί από τη στιγμή που ο νόμος λέει ότι πρέπει να πάει στον κοριδαλό, να τηρείται ο νόμος. Ψηφίσανε ένα νόμο φωτογραφικό και είναι λάθο. Αυτά έχω να πω. Μέσα. να είσαι καλά. Ευχαριστώ που τα είπε. Εντάξει, είπα τη γνώμη Καλά έκανε. Κα... Καθένα έχει τι Οι είναι, είπαμε. Σαν τι κολλήρε τρεπίδε. δεν είπα και τίποτα. Ο... <laughs> ότι δεν είπε και τίποτα το ξέρουμε. <laughs> Δεν χρειάζεται να μα το πει, βεβαίω. Λοιπόν, ευχαριστούμε είναι πολύ. Προσθέσατε στο δημόσιο διάλογο πολλά. Στο δημόσιο παράλογο. Αυτό. Αυτό είναι δημόσιο παράλογο. Να το, δεν απαντάει. Έγινε. Συμφωνώ. Άντε. Έλα, για. Θα σε πάρω πάλι για αφιέρωση, Άντε, για. Τι καλά. Έλα που θέλει τρώει ένα σοκολατάκι. Αλλά θέλω να σου πω να μπει σε αυτόν τον κύριο που λέει ότι θα τελειώσουν αυτά. Αυτά δεν θα τελειώσουν, θα έρθουν χειρότερα. Αχά. Και να ετοιμάζονται! Έχει να μπει γέλιο! Θα γελάσει και η παρδαλή αρκούδα. Υπάρχει παρδαλή αρκούδα, κάτσε δεν ήτανε. Έτανε τότε, εγώ γιατί το έκανα αρκούδα. Α, Ά, δεν αρέσουν αυτά. Να φάω το σοκολατάκι μου. Φάει το σοκολατάκι σου, Μπορούνα. Προσφαλιά σου. Γεια σου. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Παλάσκα και είπε για ιδιώνυμο σε όσου κάνουν ζυμένε του αστυνομικού κτλ. Πρόσεξε τώρα. Αύριο θα βγει ο χύμαυροϊδάκο χ χή, και θα πει ότι όσοι έχουν αντάρτη ή όσοι ξεσηκώνουν τον κόσμο με λαϊκά τραγούδια, καζαντζή και Θεοδωράκη θα έχουν ιδιώνυμο και θα πηγαίνουν φυλακή. Εάντε μακάρι, επιτέλου <στοί> πια. Α, <στοί> και πού ο καφέ ότι θέλει. <στοί> Ανεξέλε. Να σου <στοί> δώσω μια σπάσει. Αχρεκό με Μ λ υκά ξω μηνια καινούρια κοινων μια αμημε Έλα Ε, σε έπιασα. Μαλάκα δεν το βρήκε για το σανακατσάνι και θα χαθούμε. Τέλο πάντων, θυμάσαι που μας είχε ζήσει... Ζήτωσε είναι παρενόχληση, καταγγέλω, παίρνω κούγια. Ο προκτός μου δεν έχει σιλικόνη, μπα η γουρούνια δολοφόνη. Να πάρει ό,τι θέλει. Καταγγέλω, καταγγέλω, παίρνω κοντό, γνωστό λόγο. Εγώ έχω μια προσωπική και νομική αξιοπρέπεια, η οποία επιβεβαιώνεται στον χρόνο. Και σας το λέω Η άλλη βατίδου δεν είχε αστοχήσει, μαλάκα θα είχαμε ησυχάσει από να κάμα. Εγώ Μη μιλάτε, δε. Διαφωνώ, διαχωρίζω τη θέση μου. Σα εγκαλώ στην τάξη. Ε, λοιπόν, για, τη, για το δόκτωρ Πιούτσα, μα είχε πει: Ήδε μπροστά. Πόσο μπροστά είσαι, σε... Γραφείο Υπουργού Παιδεία. Καλημέρα σα, Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι. Μάλιστα. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Κερατσινίου. Και ανοίγουμε την ιστορία και είχε μέσα οι κολλασμένε καλόγριε το ένα. Κατάλαβα. Μονή Καπέλο, δόκτωρ Πιούτσα. Τι να κάνουμε. Και, yeah. Και, yeah. Για το Λομπάμα δεν μα είπε που βγήκε το 20. Δεν τα είπα γιατί δεν συμφέραν αυτά. Ναι, ναι, ενώ για το Μπογιόβλο μα έλεγε στο 11. Ε, ήταν αλλιώ τα πράγματα σου, τότε. Μπράβο, όταν σου λέω εγώ να παραχαρτήσω, έχω άδικο. Όχι, Λιλά, εγώ σου ακούω πιστά. Κλαβάω, αγαπητέ, με μην ανησυχεί. Έλα, κουνούμαλε. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κατο Έλληνες, κολλόφαρα Έλληνες, κολόφαρα του κερατά, γα***, τη δεξιά. Ταιριάζει, κάνει και ρήμα. Κάνει ρήμα, ωραίος. Τι εννοεί, πού θα, θα ήταν όλοι αυτοί αν δεν ήταν στη δεξιά. Ε, σωστό κι αυτό. Ταιριάζει με την αισθητική της δεξιάς για αρχή όλο αυτό. Και με τα μυαλά τα σκά. Ναι, δεν κάτι. Ο Γεωργιάδη που έπαιρνε τα τεχνάκια αυτό στην Ρωσία, αυτό τι ήταν βουλευτή, τι ήταν. Και βουλευτή έχει γίνει. Και βουλευτή. Γεωργιάδη κι αυτό. Μήπω να ψάξουμε και τον Άδονη, μήπω ψώνει λέτε, κά σε κάποια κουμουντούρ και ο Άδονη. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άδονη το πολύ να κουμπιέται με τίποτα ανανοχηλέκα. Μόνο του <laughs> σε φιλό αποστολή. Σε φιλό. Έλα, Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Ότι είναι ο Νικολάς Αρκοζής τη Γαλλία είμαι εγώ στην Ελλάδα. Bravo! Ο Αρκοζής καταδικάστηκε να θυμίσουμε τρία χρόνια για διαφθόρα. Ο Νικολάς Αρκοζής, ο φίλος της Ελλάδας της δημοκρατίας κι αυτός και της ενομένης Ευρώπης. Τον ένα χρόνο θα τον εκτίσει το σπίτι με βραχιολάκι, τα με αναστολή που λέμε, αυτά γιατί υπήρχαν και εδώ θαυμαστές, όπως ακούσαμε, του Νικολά Σαρκοζή. Ναι, έχετε δίκιο, λογοκρισία και ποινή από το φουμπού, facebook, επιβλήθηκε και στο λογαριασμό του Άρη Χατζηστεφάνου, είχε αναμουσίευσει και αυτός φωτογραφίε του Μάρι Λόλου και πριν λίγο ο φωτογράφος Σάβας Χαρμανιόλας και αυτός, έκανε ανάρτηση στο Twitter που λέει ότι και το δικό του προφίλ στο Facebook αφουσχολείσε τη λογοκρισία των συναδέλφων του γιατί και αυτός ανεβάζει και είναι μάχημος κάθε μέρα στους δρόμους και αυτού του το μπλόκαραν και πρέπει να είναι και πάρα πολύ φαντάζομαι απλά αυτοί είναι οι πολύ γνωστοί που τους βλέπουμε, τους ακολουθούμε κάνουν πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά στο δρόμο μάχημοι, τρώνε και ξύλο τις τελευταίες εβδομάδες από τις Απ' του ήρεμου και καλοεκπαιδευμένου αστυνομικού που έλεγε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Οπότε ένα λόγο παραπάνω για να γίνει αναφορά σε όλου αυτού. Όσο μπορούμε και όσο είμαστε ελεύθεροι, θα δημοσιεύουμε εμεί στο site τι φωτογραφίε αυτέ που δεν μπορούν να δημοσιεύσουν οι συνάδελφοι φωτογράφοι που βρίσκονται στο δρόμο. Το κάναμε χθε με τον Μάριο Λόλο. Άμα χρειαστούν και οι υπόλοιποι, όσο μπορούμε θα το κάνουμε με ό,τι δυνάμει μικρέ έχουμε κι εμεί. Ειδήσει τώρα από την Ελληνική αστυνομία. Μετική μικρόφωνο ο Παλούρδο Δημοσιογράφο Μάκτα. Μα... Κασαρκοζή έκανες μεγάλη μαλακία που έκατσες να δικαστεί στη Γαλλία, ενώ θα μπορούσες να είχες έρθει στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις του Άδωνης Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά. Θα είχε δικαστεί στην Ελλάδα και τώρα όχι μόνο θα ήσουν αθώος, αλλά θα είχες βγάλει και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Μαλακίστηκες κανονικά και τώρα θα το πεις, Δήλωσε ο υπουργό. Ενό λεπτού σιγή κρατήθηκε σήμερα το πρωί σε όλα τα πρωινάδικα των καναλιών προ τιμήν του παρετηθέντο κυβερνητικού εκπροσώπου Χρήστου Ταραντίλη. Σε εθνικό δίκτυο, οι πρωινέ εκπομπέ στήρισαν σιγή για ένα λεπτό, αποτείοντα φόρο τιμή στον δικοχαμένο υπουργό. Εν τω μεταξύ, για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου που χείρεψε ξαφνικά, αποφασίστηκε να μην καλυφθεί από κάποιο κυβερνητικό στέλεχο. Θα αναπληρώσουν το κενό οι δικοί μα δημοσιογράφοι που είναι στα κανάλια και άλλα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Αντί για έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχουμε 50. Πιο φανατικούς, πιο μάχημους και πιο δυναμικούς. Τσάμα τους έχουμε! Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στην Κύπρο για το τραγούδι που θα σταλεί στη Eurovision με το σατανικό τίτλο «El Diablo», Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην δώσει φέτο το δωδεκάρι στην κυπριακή συμμετοχή. Εμεί δεν θα ψηφίσουμε τον Σατανά, δήλωσε υψηλόβαθμο κυβερνητικό τέλεχος, προσθέτοντα ότι η σχετική απόφαση ελήφθη από κοινού με την Εκκλησία τη Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη φορά που το δωδεκάρι μα δεν θα πάει στην Κύπρο, δήλωσε η κυβερνητική πηγή, συμπληρώνοντα. Τέτοια αμαρτία η ελληνική κυβέρνηση δεν θα κάνει. Το Ελντιάμπλο να πάει στο διάλογο. Θεέ μου Καιρός. Καιρός να βγουν τα εμβόλια και στη μαύρη. Μας και βρούμε προκοπή. Και έχουμε και το θέμα Λιγνάδη. Κυρία Μενδώνη, πουργός Πολιτισμού, ότι καλύτερο έχει περάσει άριστη, με κεφαλαία όλα τα γράμματα, από τον πολιτισμό και με έργο πίσω της σε όλες τις τομείς, Η κυρία Μενεδώνη, χθε στη Βουλή, μίλησε για το ποιο τελικά και απάντησε στο ερώτημα, ποιο τελικά διόρισε τον Λιγνάδη. καταρχάς να ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν δική μου επιλογή. Δική μου επιλογή. ευτυχώς Τον επέλεξε αποκλειστικά με καλλιτεχνικά κριτήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Θεάτρου. Ευτυχώ! Μπράβο. Ένα μπράβο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. βλέποντας και το, την απόφαση των δικαστών για την προφυλάκηση με όλα αυτά τα κατασυρωή βιαστής και τα λοιπά, ένα μπράβο έχουμε να πούμε για την σωστή επιλογή και να μείνει στη θέση της για να διορίσει το μέλλον και να κάνει και άλλες τέτοιες πολύ καλές επιλογές και να διορίζει ό,τι καλύτερο υπάρχει από το χώρο του πολιτισμού λαός τώρα μέρος δεύτερον Έλα, αποστόλη. Έλα. Τι κάνει καλά η Θεά? Καλά εσύ! Καλά, εσύ. Εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι την αποστολή. Τι θε. Η Χρυσή αρχή για ποιο λόγο μπήκε φυλακή, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Όντω. Εντάξει, ε, 68 άτομα μπήκαν φυλακή Το ειλικρινά 68 άτομα. Θε το... να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Ε, α, αν γίνει, σα καλό γιατί η άποψη. Δεν γίνεται, προσπάθηκε. μωρέ, δεν ξέρω, μου φαίνεστε λίγο μαλακά. Γιατί κύριε Αποστολή είμαι μαλακά. Όχι, 68... λέω, μου φαίνεται, δεν είπατε είστε, Είπατε ότι μου φαίνεστε. Δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Δηλαδή πραγματικά το θεωρώ σπατάλι χρόνο. Πώ να σου το πω. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ε, τόσο Μα, πολύ ναι. Δεν, ξέρω, δεν έχω την ίδια αντοχή στη μαλακία πια. Ε, α, απο... Μεγαλώνω κι εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. ναι. Κολοκοτρώνης Παπαδόπουλος Μιχαλολιάκου. Να τι. Ε 3, θα, 3, τα 3, 3, θα τα θυμόμαστε. Όταν... 3... Τα παιδιά μας θα τα μάθουν. Και, και 3, Όλοι 3, οι μεγάλοι 3, φυλακίστηκαν. Και 3, οι μαλακίες όμω όχι. όχι. Και όχι, εκεί ήταν το πρόβλημα της ε, κοινωνίας Θα το μάθουν και αυτό τα παιδιά μας Πιστεύω ψήφο στον Καθηδιάρη. Ψήφο. Είναι οι μόνοι που αγαπήσαν την Ελλάδα. Πραγματικά οι μόνοι που και δεν αγαπήσαν. Κρίμα. Πιστεύω. Κρίμα που δεν αναγνωρίστηκε αυτό. Κρίμα. Το ξέρω, το ξέρω, φίλε από το, το ξέρω, το ξέρω. Δυσκόμαστε. Γιατί ο γνωστόν τη μεγαλύτερη αγάπη την έχει όποιο την εμπορεύεται καλύτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Όλα καλά. Κάνω ευρώ. Σα πέραμε πάρα πολύ. Ε? Χαίρομαι. Τη σπερά. Ναι. Σαίρατε τη σπέρα. Αυτή η πρόεδρο τη δημοκρατία που ήταν και ανότατη δικαστική λειτουργό. Δεν μπορεί να παρέμβει όσο φίλη να κάνει κάτι για να μην χαθεί μια ζωή. Μάλλον όχι, οπότε καταλαβαίνω. Είτε Ήταν διαλέγει πώ θα μείνει το ονομάτι στην ιστορία. Ο καθένα επιλογέ είναι αυτέ. Ωραία, γιατί κάποιοι λέγοντα. Ο παππού δηλαδή... έμεινε στην ιστορία όσοι αυτύπη τη υπογραφή των μονίσιο. Σωστό. Ο Πάκης ως αγαλματάκι ακούντο Τσικό του Τσίπρα Υπουργό το της τηλεφωνίας Γρηγορόπουλου Ή Ο καφέρας και... διαλέγει πως θα μείνει Και θεατής στο ξύλο του Κασιδιάρη Ναι mm -hmm. Έτσι Θα τη πω εμεί τώρα πως θα μείνει στην ιστορία Αυτή θα διαλέξει, δικό της θέμα είναι <Ρερ> Να σου πω λίγο. Το βασικότερό πάντα σα όλη αυτή την υπόθεση είναι δεν ξέρω να το έχει σκεφτεί. Ποιο? Θα πεθάνω μόλι από κορονοίω γιατί είναι το μόνο σε έκλει να πεθάνει τον τελευταίο και ένα χρόνο. Ε, δεν θα πεθαίνουν σε δει αντίποτα βλάχε. Θα στο γέλιο. Από τίποτα ξυπράφω, το άσχετο όχι. Όχι, όχι όχι. Θα πεθάνουμε από κορονοϊό και δεν θα έχουμε προλάβει να πατήσουμε τα ιρέτσι μετά τη ακροπόλιο. Α πούμε και μένα. Ο το τουρισμό, σου, οι κινέζοι που θα ερχότησαν. Πανεκτείται. Καλό πάντων. Δεν πειράζει. Σπαράζει μέσα σου. Μέσα μου. Όχι τίποτα άλλο, μην γίνει καμιά στραβή. Μη, μη ε, καμιά, ε, και φίλη καμιά με ενδόν και δεν τα εγγενιάσει. αυτό. Ναι, παραπολιτικά, ναι. ναι. Ήταν απλώ να είχα πάρει και χθε τηλέφωνο, να ενημερώσουμε του συναδέλφου, του δημοσιογράφου που έχετε, για κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλου μα. Δεν ξέρω αν ε, ε, είχα, ε, έχετε, το έχετε παρατηρήσει χθε. Από χθε το παρατήρησα. Ναι. Τα δύο συνδρομητικά, αρχίσαν να μεταδίδουν. Ναι. Θυμάστε ότι εταιρεία του Τούργου Κοσίρια Αλεννά του Κωνσταντινούπολη. Όπα! no es Παρεμβάσει έ... έχουμε, είτε από την πρεσβεία, εγώ πιστεύω. Οδηγία! Έσχο! Τροπή! Να δείχνει, να δείχνει λοιπόν τον ποιος ήταν ο εγώ! Θέλει ο... να ο... μα ας... κάνει όλου του Τούρκου! Του γενναίου γεννήτσαρου μπροστά. Και προσέξτε το χειρότερο. Η άμυνα λέει ήταν μόνο από τον Γενουάτη τον Ιουσντίνη. Ιουστινι. Πράγματι ήταν αυτό. Αλλά αυτό δείχνει πω μόνο αυτό ήταν ο ευρωϊκό που αντιστάθηκε. Για μια στιγμή. Α το βλέπετε το κάνουν... παρόλα αυτά. Ούτε Βυζαντινού, ούτε, ούτε Έλληνε. Παρόλα αυτά το, το, το βλέπετε, αυτό καταλαβαίνω. Και για μια στιγμή.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 Α, κόστο που φύγε, φύγε, φύγε έτσι λέγανε. Και ακόμα είναι το πρώτο επεισόδιο του Σίριαλ. Και τα δύο. Ε, δια... Καλά, θα <συμίλαι> με πάρετε στο τέλο τη ζώνη, θα το δείτε όλο από κατάλαβα. <συμίλαι> το Δία, διε... φύγω να δω. Μου ανέβηκα. Υπογλώσση όπειρα. Μα είναι δυνατόν και <συμίλαι> τώρα και <συμίλαι> ενώ θα εορτάσουμε και τα 200 χρόνια, δεν είναι. Μάνι, μάνι θα γλιτώσουμε και καμία σύνταξη. Κατάλαβα. Το νερό πράγμα, δεν μου αφανταστείτε, δεν. Μπορώ. Έχω φαντασία, καλύτερα τι να κάνω. Το Δία, σατ, και των δύο συνδρομητικών καναλιών. Του πληρώνουμε κιόλα. Κατάλαβα. Να καλά, χάρη κάπου για την επικοινωνία. Με κι εγώ, παρακαλώ. Η κυρία Ματίνα Παγών είναι γνωστή στάρ γιατρός και συνεικανή στην χρόνια τώρα βγαίνει το τελευταίο καιρό από τότε που έχουμε την πανδημία και λέει αυτά που λέει Γενικώ λειτουργεί και ως λαγός προειδοποιεί για τα μέτρα που θα μας ανακοινώσουν και και και Την Κυριακή λοιπόν το πρωί μας είπε ότι δεν θα κάνουμε ούτε τσικνοπέμπτη ούτε καθαρά Δευτέρα Περνάμε μια ωραία τη ψίνουμε ψήνουμε στο σπίτι μα στα μπαλκόνια μα. Οι διπλανοί ψήνουν, μιλάμε και όλα συγρόνου, βάζουμε και να ακούσουμε και κανένα τραγούδι και περνάει ένα βράδυ. Είναι μια χαρά. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε να μεταδώσουμε ούτε να μα μεταδώσουν για μέχρι να γίνουν τα εμβόλια. Γιατί στόχο όλων μα είναι τα εμβόλια. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε στο φιλο όλοι να πετάμε χαρταϊτού. Θα υπάρχει συνωστισμό. Συνολισμό σημαίνει κοροϊώ. Αυτά την Κυριακή το πρωί. Χτες το πρωί η κυρία Ματίνα Παγώνη. Γι' αυτό λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα από την Παρασκευή, δηλαδή πρέπει να παρθούν κάποιες εισηγήσεις να δοθούν από την Επιτροπή Τι στην δηλαδή. κυβέρνηση, δηλαδή να ξεκινήσουν να ανοίγουν και τα σχολεία και τα καταστήματα με τον τρόπο που έχουν πει. Δεν λέω ότι Να ανοίξουν τα καταστήματα και να μπουν όλοι μέσα. Δεν βλέπετε Αυτό, να έχει νόημα. Και να σα μιλώ, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε έτσι. Και να σα μιλώ, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί εσεί βλέπετε πιο λογικό, δεν είναι να ανοίξει και η αιστεία, Δηλαδή να υπάρχει ένα ζεχαροπλασίο έξω ανοιχτό και να πάνε να καθίσουν εκεί με τι μάσκες και τι αποστάσει, από το να κάθονται στα μάτια και ο ένα δίπλα στον άλλον. Α τώρα όλα αυτά. Γιατί και άλλου επιστήμονε που λένε δεν απέδωσαν τα μέτρα. Δεν απέδωσαν με τίποτα τα μέτρα, οπότε πρέπει να πάμε στα έξυπνα μέτρα. Και ακούτε εδώ, εκεί που δεν θα βγούμε την τσικροπέμπτη, μπορούμε να πάμε στο ζαχαροπλαστήριο, από την παράλληλη Δευτέρα, να κάτσουμε γιατί έτσι κι αλλιώ ο κόσμο μη αντέχοντας και μην αντέχοντα τη βλακεία πάνω απ' όλα των μέτρων, τη βλακεία των μέτρων, παίρνει τα δικά του μέτρα. Βγαίνει, κάνει, μιλάει με του ανθρώπου. Το πιο σοφό πάντω μέτρο που έχει ληφθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αυτό τα Σαββατοκύριακα. Έξι ώρα να κλείνει. Οι ουρέ στα σούπερ μάρκετ, στα μαγαζιά που. είχε δημι... δημιουργόντουσαν μέχρι τι 6 δεν υπήρχαν. Είναι τρία-τέσσερα Σαββατοκύριακα που έχει διασπαρεί ο ιός κανονικά μόνο στι ουρέ των σούπερ μάρκετ. Πάνω στη Θεσσαλονίκη, προχθέ κάτι στελέχη, αντιδήμαρχο του Ζέρβα και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι περίσσεψαν κάτι εμβόλια. Πήγαν, τα κάνανε εκτό σειρά γιατί είναι άριστοι, γιατί μπορούσαν. Η αντιδήμαρχο, κυρία Κριτίδου, που ήταν μία από αυτού που εμβολιάστηκαν, ήταν διευθύντρια κάποτε. Πριν γίνει αντίδημαρχο, σε σχολείο και τότε είχε βάλει χέρι σε μια μουσικό καθηγήτρια γιατί είχε διδάξει στα παιδιά αυτό το τραγούδι. Στι ανατολικά μια φορά καιρό, ήταν και Ήταν και μέρι που το νερό. Στη, μοσόνη, στη, βασόρα, στη παλιά, τη Λένε τώρα τη σερή τα παιδιά. Κι ένα νέο από και γενιά βασιλική. Αγριχάει το μυρολόι και τραβάει κατάκι Τον κυβάνι βεβαιού Με μάτια λύπη ταιρι. Κι ορκο τον αλλάχτουν. Δύνει πώ θα αλλάξουν. y το y που doy tragos de Και οδήγησε τη διευθύντρια του σχολείου να το απαγορέψει και να επιπλήξει έντονα την εκπαιδευτικό. Η δασκάλα τη μουσική που προσπάθησε να μάθει στα παιδιά το τραγούδι για τη σχολική του εορτή σε σημερινή τη επιστολή στο διαδίκτυο κάνει λόγο για λογοκρισία. Εμφανίστηκε στο σχολείο γονιό, ο οποίο διαμαρτυρήθηκε στη διευθύντρια για το τραγούδι, υποστηρίζοντα πω το περιεχόμενο του αποτελεί ισλαμική προπαγάνδα. Η αντίδραση τη διευθύντρια ήταν η εξή. Μπήκε στην τάξη και προστασία στη δασκάλα των παιδιών ζήτησε να τις δώσουν πίσω τις και πως οι φωτοτυπίες δεν προορίζονταν για εκείνη την τάξη. Έπειτα με στο γραφείο της για να μου εκφράσει τη δυσαρέσκειά της. Με επέπληξε για την επιλογή του τραγουδιού λέγοντα πως δεν είναι κατάλληλο για παιδιά δημοτικού και πως μοναδικό μας μέλημα στο δημοτικό είναι να τονώνουμε το εθνικό φρόνημα των παιδιών. Σαν Μα πριν την γκρεμά. Η κυρία λοιπόν αυτή, η κυρία Κριτίδου έχει φωτογραφίες στο facebook με αγκαλιά μου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι νεοδημοκράτησα, είναι μία εκ των αρίστων και λειτουργήσε έτσι ως διευθύντρια και λειτουργήσε έτσι ως αντιδήμαρχος για την παιδεία, πήρε τη σειρά άλλων, την έχουν καρατομήσει και από το κόμμα. και από τον Δήμο σε σχέση τώρα με το τραγούδι εδώ ο Κεμαλ το του Γκάτσου και του Χατζηδάκη που ακούμε έχω μια ένσταση για το τέλο του τραγουδιού και μα δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε την επανόρθωση Με δύο δυο και καμήλες Με ένα κόκκινο φαρύ Στου παράδεισου Τις σπίλες Ο προφήτης χαρτερή Πάνε χέρι χέρι. χαίρι μα τις δάμας σκούτ αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπροστού στον αλάχ που από τον ψηλό του θρόνο βλέει στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί Με φωτιά και με μαχαίρι Πάντα ο κόσμος προωθεί Η ένσταση είναι πάνω εδώ Σε αυτό που θα ακουστεί τώρα να το ακούσουμε Καληνύχτα και πάνω Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει και μάλ, καλημέρα και μάλ, όχι καληνύχτα και αυτός ο κόσμος θα αλλάξει. Έτσι θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αυρίου. Γεια Το άλλο που θέλω να σου πω, δε, και πιστεύω εντάξει στην αντικειμενικότητά σα και ότι δεν κολλάτε οπαδικά, με αυτό που έγινε στη Ραφίνα, το ρεμαχέ με τον Δημαρχό Ραφίνα. Μύρκε για το, και... για το, για το πρόστιμο, για το πανό. Ναι, πρόστιμο σε πανό ρεμαχικά σε γιατί ήταν υπέρ του κουφοντίνα. Δηλαδή, πόσο πιο γελίο μπορεί να γίνει κάποιο, πόσο πιο γλύφτη. Ο οποίο Δημαρχό Ραφίνα τον βγάλανε σε φωτογραφία να, σι... να είναι αγκαλίτη με τον Μιχαλολιάκο, το ξέρει. Αυτό... Αλλά αυτό τι πάει τώρα, ποιον παίρνει αγκαλιά δεν σημαίνει και κάτι. Ναι, ναι, ναι, και τον πειράξει κατά τα άλλα το πανό. Μπορεί να ήταν ερωτικό να μην. Είναι ιδεολογικό, τι θα κρίνουμε τώρα στι εξουσυλικέ yeah. προτιμήσει του καθενό. Ο άλλο και αυτό να με παιδάκια. Αυτό με φασίστε. Τι να κάνουμε.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 Πού θα πάει αυτό, Σε εμφύλιο θα καταλήξουμε. Έτσι, ακριβώς. Μπράβο, μπράβο yeah. στην αριστεία, Εκεί θέλω να καταλήξω. Έλα, ρε Αποστολή, τι κάνει. Έλα, καλά, εσύ. Τέλο Ιανουαρίου είχε πάρει ένα κατόγελο εκεί πέρα τηλέφωνα και έβριζε για το πανεπιστήμιο για τα παιδιά που έλεγε Γαμπή και ξύλο στα παιδιά. Ναι, 10 μαγαμπημένα από τα πανεπιστήμια έχουν κάνει κάνει το δικό του. Καλά του έκανε. Γαμπή και ξύλο ήταν τα Μήπω αυτό ήταν ο Πρίτανης που έγιναν τα σκηνικά τη Δευτέρα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κι εγώ καμιά φορά με αυτό Το αποκλείε, θα... δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείω καθόλου. Mm. Λοιπόν, προ όλου, ξυπνήστε γιατί όταν θα μπουν οι μπάτσε τα πανεπιστήμια θα μετράμε φέρετρα με τα παιδιά μα. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε στι πορείε καθημερινά. Δύναμη σε όλα τα παιδιά μαζί του κάθε μέρα έξω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σκατά σε όλου αυτού που κάθονται και υπερασπίζονται το κάθε βλάκα υπουργό τέτοιων κυβερνήσεων. Τι Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, ρε Αποστόλη. Έχει γραμμική η ψυχολογία μα. Δεν περνάει από το μυαλό σου ότι αυτό είναι στόχο. Αχ, Αποστολή Δεν, μπο... δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια, Αποστολή Δεν φτάσαμε τα 40 και θα αρχίσουμε τα ψυχοφάρμακα, ρε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια μα, α που βλέπουμε. Mm, Αρκεί και όλοι, όλοι οι δρόμοι, όλοι του δρόμου. Γονεί, Γέρι, πε, περνούσε χθε η πορεία, πήγαμε στην πορεία και μα χειροκροτούσαν οι από τα παγκάκια στην Αριστοτέλου. Και σας... δεν, ε, ε, ε, πιστεύω, Πάλι πιστεύω, καλά, εσεί τα ακούσατε πιο εύκολα, Δεν πειράζει, μετά ενώθηκαν και γιατρο μαζί μα. Σα αυτό τον τόπο, ο χειροπροτάνε εσά, τα ναρχοκουμόνια, τα φυτή τα τσογάνια, <σχει> του γιατρού από τα μπαλκόνια και του μπάτσου όταν περνά του χρυσοκοίδη. Συγνώμη <σχει> του μπάτσε και του πέρα... χειροκροτή μόνο εσά. Όχι. ρε Καλού πί... <σχειροκροτήσουν> αυτό. <σχειροκροτήσουν> Άλλο αυτό. Δεν του χυροκροτή, αν χωσοκώδι, λέει, του χειροκροτάνε. Περνούρια στην ογική και χειροκροτάει ο κόσμο. Αυτή οι χειροκροτάνε, αγάπη μα γιατί έχουν άλλα πράγματα. Στον στου αλλά πέρα στην να του περάσει. Δεν θα αυξήμε κανένα να παίρνει τα παιδιά μα να το πάρουν χαμάρει αυτό. Όλα τα κομματό κιλά και τα κόπια που τρώνε το έργα μα τόσα χρόνια. Μόλι τι έπιασε. Δεν μπορώ, σου λέει, έχω ταρακτεί. Είναι η ψυχολογία μα πάνω κάτω. Δεν γίνεται. Αλλά λέει ρέσε. Πόσο γρονώνεισέ. Είμαι στα 37 και είμαι το μαθηματικό. Θα βλέπω κάθε μέρα, τα ζωώ κάθε χρόνο έτσι η αποστολή. Δεν τα έχω άλλο. Ε. Τα παιδιά εσύ, τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν, δεν μπορώ να βρουν ένα στόχο ερευνηση αποστολη. Δεν μπορούμε να, να συντονιστούν. Τουλάχιστον εμεί όταν ήμασταν 18-19-20 ζήσαμε κάτι, ζήσαμε μια ευκαιρία όμορφη. Αυτά τα παιδιά δεν ζουν τίποτα από στόλα. Ένα κενό βλέπει στα μάτια του, τίποτα άλλο. Τα λέω δηλαδή, πίνω σιπομιά, κλαίμε από χαρά. Χθε βγήκαν τα παιδιά και κλαίγαμε από χαρά, ρε, Και τι περισσότερε μέρε κλαίμε από λύπη. Τώρα τι κάνουμε, Περιμένουμε απεργό πείνα νεκρό. Τι γίναμε, ρε, Βλέπαμε την Τουρκία για τα group you room και κλαίγαμε όλοι μαζί. Τι να φτάρε η αποστολή, Να ξυπνήσει ο λαό επιτέλου να βγει στου δρόμου. Αυτοί πρέπει να φύγουνε. Χθε πρέπει να φύγουνε. Χθε δεν έπρεπε να έρθουμε. Λοιπόν, έλα να σε καλά. <ΣΣΣ>